είχε κάνει αίτηση για μετακίνηση για το κέντρο υγείας κοφαλίων στη Θεσσαλονίκη ε, εμείς σαν διοίκηση φυσικά είχαμε αντίθετη γνώμη, για το πολύ απλό λόγο ότι Έχουμε έλλειψη γιατρών, δηλαδή δεν συμπληρώνονται οι εφημερίε. Και αν μα έφευγε και ο κύριο Ατζημαν, που είναι το όνομα του συγκεκριμένου γιατρού, mm -hmm. δεν θα συμπληρώνονταν οι εφημερίε για το κέντρο υγεία Καραπάθου, για να υπάρχει όλο το κεστράβο και 30 μέρε το μήνα mm -hmm. κάποιο γιατρό στο κέντρο υγεία. Και η απόφαση για τη μετακίνηση τη κέντρο υγεία Κοφαλίων στη Θεσσαλονίκη έγινε τρει μέρε, αλλά μετά πάθη πίσω. Και κατόπιν του συνέβη κάτι άλλο, το οποίο ανάγκασε τη διοίκηση τη δεύτερη κοινωνική περιφέρεια να το μετακινήσει στη Ρόδο, διότι υπήρχε μία κατάσταση έκτακτη στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, έτσι, ε, Έλλειψη χειρού και το χειρουργείο είχε κλείσει. Από ό,τι είπε και η διοίκηση τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Και έπρεπε αναγκαστικά να πάνε να βρουν κάποιο χειρού γιατρό, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο κέντρο υγεία γενικό νοσοκομείο Εκείνη την εποχή, εγώ ήμουν εκείνο το μήνα, ήμουν στην Αθήνα για λόγου υγεία εγώ. Και είχα πάει να δω την κυρία Ιωδανίδου, την διοικήτρια τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, και μου ανέφερε ότι ο κύριο Αζάμι δεν θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, όπω είχε ζητήσει. Αλλά λόγω τη έκτακτη κατάσταση στο χειρουργείο του Γενικού Νοσοκομείου της ΕΚΟ, θα τον μετακινούσε στην ΚΟΧ. Και έτσι και έγινε. Αντίθετα, αν και εγώ διαμαρτυρήθηκα, ότι θα μπορούσε από κάπου αλλού να στείλει έναν χειρουργό στην Ελληνική, και δεν καταλάβαινα την έκτακτη κατάσταση, αλλά του εξήγησα ότι το κέντρο υγείας θα θα έμενε χωρί χειρούργο. Και επίση ότι οι εφημερίε δεν θα βγαίνανε. Αλλά επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν έβρισκε άλλον γιατρού για να στείλει στην ΚΟΧ, μετακινήσε τον κύριο Ζάμι για 15 μέρε.